Bye. Σύντροφο τον Γιώργο Από το φανζίν τα κουρέλια Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα Μια ωραία συζήτηση Σχετικά με το ραδιοουτοπία Του οποίου ήταν μέλος Και λίγο παραπάνω Και με τα υπόλοιπα κοινωνικά ραδιόφωνα Και θα μιλήσουμε και για το DIY Για το Πάν και φυσικά και για τα κουρέλια Καταρχήν α ξεκινήσουμε να να ρωτήσω εγώ ας πούμε εδώ πέρα το σύντροφο να μας πει πότε πρωτοέκαναν την εμφάνισή τους ε, τα λεγόμενα κοινωνικά, ραδιόφωνα. Α, πες μας ορισμένα πράγματα για αυτά ας πούμε. Οκ. Okay. Λοιπόν εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη καθότι ως Θεσσαλονικιός οι σχέσεις μου ε, σχετικά με τα κοινωνικά ραδιόφωνα ήταν με τα δύο συγκεκριμένα περισσότερο με το ράδιο Τοπία και με, τη, και με το ράδιο Κιβωτός. Ε, ταυτόχρονα βέβαια υπήρχαν και δύο άλλα ε, που θα τα χαρακτήριζω κοινωνικά ραδιόφωνα αδελφά των δύο ε, ραδιοφώνα της Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα ήταν το ράδιο Κοκκινοσκουφίτσα το οποίο... Είχε ξεκινήσει το 87, σε ένα στο Χαλάνδρι και όπως οι ίδιοι είχαν δηλώσει, δεν είχαν εμπλακεί σε κομματικά, διαφημιστικά ή επιχειρηματικά παιχνίδια. Από την αρχή γνωρίζαν ότι θα στεριζόταν στις δικές τους δυνάμεις και κάπου μέσα στα 90s μεταφέρεται στην κατάληψη της Βίλας Αμαλίας και αργότερα, περίπου στο 2000, στη πόλη του Αγρινίου. Πιο όμως από την κοκκινοσκουφίτσα στην Αθήνα ήταν ο Τυφλοπόντικας ο οποίος ξεκίνησε να εκπέμπει το 83 ε, στα 99 μεσαία αν θυμάμαι καλά από διαφορετικά σημεία της Αθήνας για να μην γίνεται εύκολος στόχος από τα ραδιογωνόμετρα και το όνομα τους προζορίζει ακριβώς αυτήν την τάση τους την ικανότητά του ώστε να ξεφεύγουν ε, τη τελευταία στιγμή με διάφορα κενά λόγω φυλακίσεων των μελών συνέχισε να εκπέμπει στα ΕΦΕΜ μέχρι τις αρχές του 1990, όπου και αποφάσισαν ότι ο κύκλος ε, του ρεδοσταθμού είχε κλείσει. Ορισμένα από τα μέλη τους, όμως, συνέχισαν να προσφέρουν τη τεχνική τους εμπειρία σε παρόμοια διαφωνικά εγχειρήματα, όπως την Οιτοπία και την Κιβωτός στη Θεσσαλονίκη, το ράδιο παρέμβαση του, Κορ, του Κορυδαλού και την κοκκινοσκουφίτσα του Χαλανδρίου. Η Κιβωτός, όπως όσο ξέρω, πρέπει να είχε ξεκινήσει περίπου ένα χρόνο πριν από το ραδιοτοπία, σαν ραδιοφωνικός σταθμός, και μιλάμε τότε για το 87, καθότι το ράδιο το οποίο έχει ξεκινήσει το 88, να πω βέβαια εδώ πέρα, να κάνω μάλλον μια μικρή παρένθεση, το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώσανε αυτά τα δύο κοινωνικά εγχειρήματα, αν μου επιτρέπετε, είχαν προσωπικές και συντροφικές σχέσεις, ορισμένο από αυτούς, και καλλιεργούσαν αυτήν την διάθεση ώστε να ξεκινήσουν αυτά τα ραδιόφωνα αρκετό καιρό πριν. Από τότε που πήραν την απόφαση να γίνουν κοινωνικά ραδιόφωνα, δηλαδή με μία συνέλευση. Οι περισσότεροι άνθρωποι την εποχή εκείνη, μιλάμε για τα τις όπως και εσείς θα ακούσατε και για τα δύο συγκροτήματα της Αθήνας, ήταν από τη στιγμή όμως που αποφασίζουν να γενικεύσουν έτσι την εκπομπή τους, να την ε, κοινωνικοποίησουν, ε, φεύγει αυτός ο χαρακτηρισμός ως πειρατικά ραδιόφωνα και μπορώ να απαντήσω για ποιο λόγο, και μετατρέπονται πλέον σε κοινωνικά ραδιόφωνα. Να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι για το ραδιοτοπία το 88, ένας κύκλος ανθρώπων, αριστεροί οικολόγοι αντιρρυσίες αποφασίζουν να στήσουν το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα προσπαθώντας να αποφύγουν συνασπισμούς πολιτικών ή κοινωνικών ομάδων και επικεντρώνοντας στο προσωπικό ύφος του κάθε μέλου σταθμού με ενδιαφέρον στα πολι... πολιτικοκοινωνικά ζητήματα περισσότερο εντός της πόλης. Στο ξεκίνημά του δεν θέλησε να πάρει άδεια όχι επειδή ήταν αντίθετη στην αναγνώριση από το κράτος, αλλά δεν συμφωνούσαν με τη διαδικασία που δόθηκαν οι άδειες. Οι άδειες δόθηκαν την εποχή εκείνη σε διαφημισάκηδε και εκδότες διαφόρων τύπων. Εδώ πέρα θα κάνω μια πολύ μικρή έτσι αναφορά στις συνθήκες σε σχέση με τα FM την εποχή εκείνη, τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκη. Το 87 -88, το κρατικό μονοπόλιο των ΜΜΕ δέχεται τα πρώτα πλήγματα, Εκεί που υπήρχαν οι αψιμαχίες των πειρατών, αρχίζει ένα πόλεμο με τη δυναμική εμφάνιση του κεφαλαίου. Οι διοκτήτες πολλών ταυτόχρονα μέσων, εφημερίδες, περιοδικά, βία ραδιόφωνα, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, πραγματοποιούν τι πρώτε αγοροπολισίε και υπενικιάσει στην πάντα των εφέμων. Έτσι, τα τότε μέλη του, μιλάμε για την Ιντοπία πάντα, υπέθεσαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άδεια και αποφάσισαν να στηριχτούν. Στην υποστήριξη του κόσμου, ο οποίο θα έκανε αναγκαία την παρουσία του σταθμού στα εφέ μου. Στην αρχή ξεκίνησε ω μουσικό σταθμό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκε και μια ζώνη με κομπέ λόγου 4 μέχρι στο απόγευμα. Θα αναφέρω κάποιε από τι εκπομπέ εδώ πέρα, έτσι για να καταλάβει περισσότερο και το χαρακτήρα του σταθμού την εποχή κίνηση το ξεκίνημά του πάντα. Μιλάμε για 88 που ξεκίνησε και συνεχίζουμε κοντά στο 89. Κάποιε από τι εκπομπέ ήταν λοιπόν. Για μια απελευθερωτική και αξιοβίαιτη αναπηρία που ήταν για την αναπηρία και γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια ράμπα μέσα στο στούντιο ώστε να είναι προσπελάσιμε ο χώρο από τάτουμα με ανάγκε. Η συγκεκριμένη εκπομπή αναμεταδιδόταν από την αίρα Κοζάνη, το Βαθύ πουντρούμι από μια ομάδα τη ιατρική χωρί ρεκόρ από άτομα τη Γυναστική Ακαδημία που εκδίδανε και το μόνιμο περιοδικό, Τα Σκυλάκια του Παυλόφ από το μόνιμο περιοδικό.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 Είχε αποφασιστεί ότι δεν χωράνε διαφημίσεις και σπόνσορες και θα προσπαθούσε να λειτουργεί με αυτοχρηματοδότηση. Ο σταθμός ανά περιόδους είχε κυκλοφορήσει ημερολόγια, μπλούζες, κογκάρδες, κασέτες, κουπόνια, αφίσα. Επίσης, γινόταν κάποιες εκδηλώσεις προς οικονομική ενίσχυση του σταθμού. Το μουσικό φάσμα του σταθμού περιλάβανε όλα τα είδη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 μέσα από τη Γενική Συνέλευση που γινόταν κάθε Κυριακή. Γενικά, ο Σταθμός λειτουργούσε με συλλογικές διαδικασίες, χωρίς να υπάρχει κάποια εραρχία, χωρίς όμως να αποκλείονται και άτομα από την κοινοβουλευτική ή εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στα χαρτιά, ο Σταθμός παρουσιαζόταν ως αστική μη και εταιρεία. Η Διαχειριστική Συνέλευση είχε αποφασίσει ότι ήταν υπέρ της αποπενικοποίηση των και ενάντια στο εθνικιστικό παραλήρημα της περιοδου 92 92-94 σε σχέση με τα μακεδονικά συλλαλητήρια. Εξέπεμπε με 1500 βατ και η του έφτανε νότια μέχρι την Ιστιαία, δυτικά μέχρι Κοζάνη και Φλόρινα, βόρεια μέχρι Κιλκής και Σέρες και ανατολικά μέχρι την Λευθερούπολη. Μια, εται, μια εταιρεία που είχε κάνει στατιστική στη Θεσσαλονίκη την εποχή εκείνη, είχε βγάλει το Ράδιο Τοπία, πέμπτη σε ακροματικότητα. Και να τελειώσω αναφέροντας το δίκτυο, το οποίο αναφέρθηκε και στην αρχή έτσι λίγο εντάχει, αλλά αξίζει έτσι, να πούμε δύο παραγράφους παραπάνω, γιατί μας είχαν στηρίξει πάρα πολύ τα παιδιά. Για την οικονομική ενίσχυση του σταθμού, από το 1990 κιόλας είχε σταθεί ένα δίκτυο από ανθρώπους που πιστεύανε στην ύπαρξη του συγκεκριμένου χειρίματος και συμφωνούσαν με τι δομέ που λειτουργούσε ο ο κόσμος από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που γνώριζε για τη δράση του σταθμού έδινε ένα ποσό της οικονομικής του δυνατότητας είτε σε σταθερή βάση είτε παροδικά. Η ομάδα δικτύου αναλάβαινε να στέλνει στα μέλη αυτά ό,τι είχε κυκλοφορήσει η συνέλευση. Έντυπα, αφήσεις, κείμενα. Μάλιστα. Ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, εγώ προσωπικά κάποια τα ακούω και για πρώτη φορά σε σχέση με το ακριβώς πώς λειτουργούσε ο σταθμό. Ε, το ανέφερες και όλας ε, είχε σημαντική επίχυση δηλαδή το ραδιόφωνο εκείνη την εποχή ανέφερες και κάποιες μετρήσεις που είχαν γίνει και από κάποιες εταιρείε, δηλαδή μπορείς να μας πεις ας πούμε Κάποια πράγματα σε σχέση με αυτή την απήχηση που είχε στην κοινωνία, δηλαδή στου ανθρώπου. Και δευτερευόντω, έτσι να βάλω να κολλήσω και μια δεύτερη ερώτηση. Ε, Απευθυνόταν το, το πρόγραμμα συνειδητά σε συγκεκριμένο ακροατήριο ανθρώπων ή γενικότερα ε, περισσότερο σε όλη την κοινωνία, α πούμε. Ναι, νομίζω ότι η δεύτερη ερώτηση απαντήθηκε ήδη από την πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, το ότι αν στοχεύαμε σε ολη την κοινωνια ας πουμε ναι ακροατήριο, πράγμα το οποίο ακροατηριο πραγμα το οποιο φάνηκε και από τον πρόλογο που έκανα που δεν ήμασταν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων υπήρχε ένα μείγμα διαφορετικών τάσεων αν μου επιτρέπετε με αποτέλεσμα αυτό να έχει αρκετά πιο ευρύ ακροατήριο και αυτό σε συνδυασμό με όλη την κατάσταση όπως είπα και πριν που επικρατούσε την εποχή εκείνη στα FM είχε κάνει τον κόσμο από τον νεαρό κόσμο του ροκάδες ας πούμε μέχρι τους πιο ευαίσθητας κοινωνικά ανθρώπους ε, οι οποίοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν κάποιες αξίες στις ζωμές εποχή να ταυτιστούν μέχρι ένα μεγάλο κομμάτι ε, με το ράδιο ουτοπία. Ε, δεν ξέρω να σου έχω θέλεις να, να πω ρικές από τις εκπομπές που γινόταν πράγμα το οποίο σημαίνει ε, στο το δελτίο πληροφόρηση. Μπορώ να αναφερθώ πούμε, στο δελτίο αντιπληροφόρησης έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ε, η πολιτική, να το πω, απέτηση ναι, του, του, του, του σταθμού και σε σχέση και με τον κόσμο ο οποίο ερχόταν σε επαφή με τον σταθμό. Ε, υπήρχε λοιπόν ναι. η ζώνη αντιπληροφόρησης δημιουργείται από ομάδα μελών του σταθμού με σκοπό την ενημέρωση και την κριτική.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 Που τροφοδοτούσε τι πηγέ στα σπίτια και τα χωράφια τη Αραβισσού. Οι κάτοικοι αντιδρούν στην εκμετάλλευση των πηγών του. Είχαν συγκρουστεί τότε με την αστυνομία και τα ΜΑΤ, είχαν κάψει αντλίε νερού, είχαν ανάψει φωτιέ, είχαν στήσει οδοφράγματα, επιτροπή των κατοίκων είχε βγει μέσα από τη μεσημεριανή ζώνη. Το 90, μετά την αθώση του δολοφόνου Μελίστα, για την εψυχρό εκτέλεση του Καλτεζά στην Αθήνα, 17-11 του 1985. Πραγματοποιούνται συγκρούσεις και καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος καταλαβάνει το κτίριο της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής, το ράδιο το οποία αναμεταδίδει την κατάληψη. Πάλι το 90 με 1991, ο πόλεμος στο Περσικό Κόλπο. Το 1991, ο πόλεμος στην πρώην Οικοσλαβία που κράτησε μέχρι το 99 και είχε ως τη διάλυσή της. Ξανά το 1991. Μετά τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα στη Πάτρα από Νεδίτε 8 πρώτο 91, πραγματοποιούνται μεγάλε κινητοποιήσει από μαθητέ σε όλη την Ελλάδα. Πορείε, συγκρούσει, καταλήψει σχολείων. Κατάληψη πραγματοποιείται και στον Ευκλήδη, από όπου εκπέμπει και πειρατικό σταθμό. Το ράδιο οποία αναμεταδίδει την εκπομπή του σταθμού. Επίση, οργανώνει μαζί με του μαθητέ των κατελημένων σχολείων ένα δίκτυο υπεράσπιση των καταλήψεων από του παρακρατικού και του φασίστε. Το 92 η ΕΑΣ, Αστική Συγκοινωνία Αθήνας, ήταν η δημόσια και ο Μητσοτάκης, ο παλιός ο Μητσοτάκης, ο πατήρ. ναι, αποφασίζει την ιδιωτικοποίησή της, την οποία και πέτυχε. Μεγάλες αντιδράσεις με πολλήμερες συγκρούσεις από τους εργαζόμενους της ΕΑΣ. Το 95 η προφυλάξη των Τεσσάρων στη πορεία της Καμάρας για τον Χριστόφορο Μαρίνο, που χτυπήθηκε πριν ξεκινήσει στις 14 σε 11 οι 1995, οι οποίοι οι οποία, μετά από 24 ημέρα απεργία πίνας, αφέθηκαν ελεύθεροι. ελεύθεροι. Είχαν... Το ελεύθεροι είναι ότι υπήρχε και μια κοπέλα, ήταν τρία αγόρια και μια κοπέλα. Είχαν κάτσει συνολικά ένα μήνα φυλακή το 1995, πάλι το 1995 λοιπόν, με την εκέννηση του Πολυτεχνείου της Αθήνας με 504 συλλήψεις. Βράδυ 17 Νοεμβρίου 95, περίπου 700 άτομα του ευρύτερου αντιοξιστικού χώρου κάνουν κατάληψη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο τότε υπουργός δημόσια τάξη Σύφης Βαλιράκης δίνει εντολή σε ανασυνομία να, εισ... να εισβάλλει στο χώρο. Το 96. Οι κάτοικοι των μετεώρων της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν σε απεργία πείνα. Ζητούν άμεσα να ηλεκτρο... ηλεκτροδοτηθεί, να υδροδοτηθεί, η περιοχή του και να ενταχθεί στο σχέδιο αφού πρώτα γίνει η χρέωση των οικοπαίδων. Δυο γραμμές από το δικά τους ε, κείμενα. Χτίσαμε με κόπους και στερήσεις σ... Χτίσανε με χείους κόπους και στερήσεις τα σπίτια τους. του θερούν φωτισμό, νερό. Τους αφήνουν να ζουν σε μια διαρκή αγωνία για την ιδιοκτησιακή ρύθμιση των χώρων κατοικία τους. Τα σπίτια αυτά ήταν αυθαίρετα, τελούσαν από καθεστός παρανομίας και δεν είχαν τα παραπάνω αγαθά. Επιτροπή των κατοίκων βγαίνει στον αέρα και μιλάει για τις εκδικήσεις του μέσα από τη μεσημεριανή ζώνη της αντιπληροφόρησης. Άλλα θέματα, το μεταναστευτικό, το μακεδονικό καθώς και άρνηση στράτευση. Να κάνω έτσι και μία συμπλήρωση γιατί μπορεί να δημιουργήθηκε έτσι μία ε, απορία σχετικά με τις ομάδες που βγαίνανε. Οι συνελεύσεις ομάδων που μιλούσαν μέσα από τη ζώνη αντιπληροφόρησης είχαν αποδεχθεί τις αρχές του σταθμού σε σχέση με κάποια πράγματα που πονόταν και φαινόταν ότι δεν ήταν μέλη του σταθμού αλλά μια επιτροπή κατοίκων που φιλοξενούνταν για μια συγκεκριμένη περίοδο μέσα από τα μικρόφωνα του Ράδιο Τοπία. Μάλιστα. Από ότι κατάλαβα, δηλαδή το ράδιο το οποίο είχε α, συμμετοχή με τη δύναμη του και με αυτό που ήταν α πούμε ραδιώνο του κοινωνικού αγώνε τη εποχή που λειτουργήσε πάρα πολύ έντονη. Ε, τώρα να πάμε και στο κομμάτι τη αντιεμπορευματική έφραση. Ε, η ύπαρξη και η λειτουργία του ίδιου του ράβουτοία ήταν άμεσα συνυφασμένη με αυτό που ονομάζουμε αντιεμπορευματική έκφραση και αυτό. Σε τι συνίσταται, α πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ε, να πούμε το ότι μιλάμε για 30 χρόνια πριν και δεν είχαν μπει εξ αρχής, ε, το δεν είχε εξ αρχής το ζήτημα εκείνη την εποχή με τον τρόπο με τον οποίο ε, έχει μπει εδώ και αρκετά χρόνια και τον οποίο κάποιε νεώτερε ηλικίε έχουν μάθει να, να συμβαδίζουν. Ε, όπως είπα και στο ξεκίνημα του ράβουατορία. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν απαρτήσει, είχαν μαζευτεί στη συνέλευση είχαν αποφασίσει από κοινού ότι δεν θέλουν διαφημίσεις, δεν θέλουν σπόσορες και ότι θα αυτοχρηματοδιώταν από μόνοι τους. Okay. Ε, σταδιακά ναι, σταδιακά οι, ε, αρχίσανε και μπαίνανε διάφορα ζητήματα στη συνέλευση, δηλαδή μπαίνανε κάποια καινούργια μέλη φεύγαν κάποια άλλα παλαιότερα εξ αρχής, δηλαδή ας πούμε το τιτοράδιο το οποίο είχε ε, μια αντιπραγματική στάση αλλά μέχρι ενός σημείου δηλαδή πρώτε πρώτες εκδηλώσεις που έκανε δεν απευθυνόταν ε, σε συγκροτήματα τα οποία στρατευόταν αν μου επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός μαζί με τα ιδιώδη της συνέλευσης ε, να πω τώρα Δύο πράγματα για το πώς μπήκανε πιο δυναμικά κάποια τέτοια ζητούμενα μέσα στην ε, συνέλευση του σταθμού. Το 91 έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν κάποια από τα παλιά μέλη. Το 93 η συνέλευση μετά από εσωτερικές συγκρούσεις και διαφωνίες αποφασίζει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του συγκροτήματα που εμφανίζονταν σε μαγαζιά. Διαχωρίζοντας όμως τους μουσικούς σκλάβου του του, από του καλλιτέχνες που στηρίζουν τη μουσική βιομηχανία. Δηλαδή, οι μουσικοί που για να βγάλουν το προς εμφανίζονται σε μαγαζιά ή εκδηλώσεις διασκευάζοντας γνωστά τραγούδια, rock, jazz, ρεμπέτικα, έντεχνα. Αυτοί, όπως καταλάβετε, προσορίζονται ως μουσική σκλάβη εργαζόμενη. Ταυτόχρονα, επιλέγει να κρατήσει το εισιτήρο στι του στο επίπεδο κόστους και σε περίπτωση που αυτό καλυφθεί, τα τυχόν κέρδη να μην πηγαίνουν στα λειτουργικά έξοδα του σταθμού αλλά να πηγαίνουν σε άμα δημοκρατικέ δημοκρατικές και κινήσεις αλληλεγγύης σε διοκόμενου και πολιτικούς κρατούμενους. Παραδείγματο χάρη, το 1994 από το τρίμερο σε Ράδο Κιβωτός, κατάληψη Βίλα Βαρβάρα, δίκες αρνητών στάτευσης στη Τουρκία και στο περιοδικό Απολίτικα στην Άγκυρα. Το 1995 στους απατίστα. Επίσης, απορρίπτει την οποιαδήποτε συνεργασία με δημοσιογράφους, εναλλακτικούς ή όχι, καθώς και την άρνηση να αντεχθεί ακόμα και μέσα στο χώρο των τριμέρων αντεξουαστές εισαγωγικά δημοσιογράφους που έπαιρναν συνέντευξη τον Φασίσα Κάραζιτς, ποιος ήταν ο Κάραζιτς, πρόεδρος της Σερβικής που τότε βρισκόταν σε εμφύλιο όπως ήταν ένα από τα θέματα της πληροφόρηση. Και πολλέ από τις πράξεις του, οποίου κρύθηκαν εγκλήματα πολέμου. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο έτσι, το πιο έτσι κομβικό mm. σημείο σε σχέση με, το, με την αντιεμπορευματική στάση του ράδιου τοπία, σε συνδυασμό βέβαια με το πώς είχε ξεκινήσει. Για να γυρίσω αυτή τη στιγμή Κάλα με φρόνια να βγάψουμε φω. Εδώ πια σ'αμάμε σαν για να, μεθώ, για να, φως. Εδώ, μπροστά, για να στιγμή. Έτσι ο δρόμο κάθες μια φωνή και μια ζωή που φλαίνεται Η πόλη φείνεται, η πόλη φείνεται, η πόλη φείνεται Τρέξαμε μες όμως τα για να αγγίξουμε τη Κάναμε να φτιάξουμε φως Πεχοί για να αγγίξουμε αυτή να μεθώ, Ωραία, ε, ανέφερε κάποια πράγματα σε σχέση με κάποιες ε, εκδηλώσεις ε, και κάποια τρίμερα και τα λοιπά που κάνατε, πριν θα επιστρέψω σε αυτό το κομμάτι ε, λίγο αργότερα, πιο πριν θέλω να μας πεις λίγο σχετικά με το κομμάτι της καταστολής, να μας πληροφορήσεις για αυτό. Δηλαδή, α, ο σταθμός, ε, πότε μπήκε στο στρόγαστρο των ε, κρατικών ε, αρχών, γενικότερα, η σταθμη της Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα το ραδιοουτοπία. Ε, πες μας και για αυτό λίγο. Okay. Λοιπόν, ε, εξ αρχής επειδή και τα άτομα τα οποία είχαν απαρτήσει την πρώτη συνέλευση ε, αλλά και σταδιακά με τις αλλαγές που γινόταν μέσα στα μέλη της συνελεύσεως ε, με αποτέλεσμα να είναι και αντίστοιχες θεματικές των εκπομπών σαφέστατα και υπήρχαν στάνταρες όργανα, διοικτικά όργανα τα οποία παρακολουθούσαν κάποιες από τι εκπομπέ και κάποιες από τις εκδηλώσεις του Ράδιου Τοπία. Ε, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσε κάτι, κάτι ξένο τέλος πάντων προς τον κόσμο τον οποίο είχε μάθει ε, τέτοιου είδους καταστάσεις ε, στη πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ε, διάφορα πράγματα ήταν αυτά τα οποία είχαν σημαδέψει και είχαν χαρακτηρίσει, αν θέλετε, την πορεία του σταθμού στο στόχαστρο των δικοτικών ε, αρχών, ε, θα διαβάσω ε, το πιο κομβικό πω, σημείο το οποίο φάνηκε και η όλη δυναμική του κόσμου, η αλληλεγγύη την οποία έχει δεχθεί. Ε, Ιούνιο 1991. Η πολυοδομία της Σαλονίκης κηρύσσει παράνομα κτίσματα της κερές των ρεδοσταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην άνω πόλη, στην περιοχή μπροστά στο η βασική αιτιολογία ήταν οι καταγγελίε που είχε κάνει μερίδα κατοίκων τη περιοχή ότι εξέπεμπαν επικίνδυνα κρυβολία για του ίδιου. Οι μεγάλοι ραδιοσταθμοί τη εξέπεμπαν με 50.000 βατ, ενώ οι μικροί με 5.000. Αντίστοιχα, η Ουτοπία και η με 1500 βατ, τη στιγμή που στην Αθήνα οι μεγάλοι σταθμοί εξέπεμπαν με 70.000 βατ. Οι δύο σταθμοί, συμφωνώντα με το αίτημα των κατοίκων, Αποφασίζουν την απομάκρυση των κεραιών τους με την προϋπόθεση να παραχωρηθεί άλλο μέρος με ανταγκατάστασης παρόλο που το οικονομικό κόστος ήταν δυσβάσταχτο και η ουτοπία δεν δικαιούται χώρο από την Ομαρχία και το Δεσσαρχείο. Προς το παρόν αναφέρεται περιοχή καράτε πέσω σε εξού χωρίς όμως κάποια αρχή να φαίνεται ότι θέλει να δεσμευτεί για εξέβρεση λύση. Έτσι... Στι 23 12 1991, νομάρχη, Δημοτικό Συμβούλιο, Ισαγγελέα και αστυνομία με ασπίδα τη κινήση των κατοίκων κατεβάζουν τις πρώτες κεραίες, Επιχείρηση που συνεχίζεται και με το νέο έτος, κατεβάζοντας ο σύνολός σου τι περισσότερε κεραίε. Οι δύο σταθμοί ξεκινάνε κοινέ συνελεύσει και δράσει. Από το Φλεβάρι του 1992, υπάρχουν πληροφορίε ότι στο επόμενο διάστημα θα είναι η επόμενη στόχη και γι' αυτό το λόγο γίνονται καθημερινές περιφρούρησεις από μέλη και συμπαραστάτες. Τελικά μετά από δύο μήνες η περιφρούρηση χαλαρώνει και οι συνελέψεις των δύο σταθμών απαφασίζουν ότι την επόμενη του πεσίματος, όποτε και αν γίνει αυτό, υπάρχει αυτόματα κάλεσμα στην... για πορεία στην καμάρα. Παράλληλα έχουν καταλήξει στη μεταφορά των καιρών του στο χορτιάτι. Έτσι... Οι κατασταλτικές δυνάμει αποφασίσουν να μπουν χαράματα της Δευτέρα 92 στην πολυκατοικία, στούντιο και τα ράτσα, που ήταν η ουτοπία, με μια επιχείρηση που δεν κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Τα τρία μέλη του σταθμού που ήταν μέσα, το μόνο που προλαβαίνουν να κάνουν είναι να ειδοποιήσουν μέσω τηλεφωνημάτων τον κόσμο. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα σταθερό τηλέφωνο, ε. όχι για κινητά ή για SMS και PC. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μαζεύονται γύρω στα 100 άτομα έξω από το σταθμό του Ράδου Κυβωτός, που ήταν λίγα μέτρα παραπάνω. Κόσμος ταμπουρώνεται μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας και μέσα στο στούντιο του Ράδου Κιβωτός έτσι προσωρινώς την επέβαση των ΜΑΤ. Η συχνότητα της Κιβωτού μεταδίδει ζωντανά τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν οι σπάσουν την αντίσταση του κόσμου και εισβάλλουν στο στούντιο και την ταράτσα ώστε να μαζέψουν τον κόσμο και να μπορέσουν γιαρανόσουμε τους ηλεκτρολόγους να κατεβάσουν την κεραία. Συνολικά γίνονται 18 προσαγωγές, από τις οποίες τελικά απαγγέλλονται κατηγορίες σε 12 για αντίσταση. Σε προστίθεται και εξύβριση κατά τη αρχή, το γνωστό Μπαγουδό, καθώς και για παράνομο κτίσμα σε σχέση με την κεραία τη Κιβωτού. Αργά το βράδυ αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Την άλλη μέρα γίνεται πορεία στο κέντρο τη πόλη με 700 άτομα, όπω είχε προφασιστεί. Στο επόμενο διάσημα, πραγματοποιούνται συναυλίε, δεκινούνται κουπόνια οικονομική ενίσχυση και ενεργοποιείται το δίκτυο που ήδη λειτουργούσε από τον 90. Όλα αυτά μαζί με την εργατική και οικονομική βοήθεια των Αλέγγυων, κάνουν τελικά στι 6 Αέκτου, δηλαδή μετά από τρει μήνε υγιή, το ράδιο το να ξανακπέψει ζωντανά από το χορτιάτι σε ένα χώρο που είχε παραχωρηθεί για να γίνει ω Πάρκο Κεραιών. Η μεταφορά στο χώρο που είχε παραχωρηθεί είναι η κεραία μαζί με τα καινούρια μηχανήματα, η μεταφορά της κεραίας και τα δομικά υλικά που χρειαστήκαν γενικά κοστίσαν γύρω στα 2 εκατομμύρια δραχμές. Μετά ακολούθησε και το ράδο κυβωτός. Στο δικαστήριο των παραπάνω συλληφθέντων που έγινε το 97 βρεθήκαν ένοχοι και αργότερα στο φετίο το 98 καταδικάστηκαν με αναστολή τριών μηνών. Μπορώ να κλείσω και αυτό το κεφάλαιο αναφέροντας και τις δίκε γενικά που μαστίζανε τα μέλη του ράδου Ναι, πες μας γι' αυτό. Διάφορα δικαστήρια έχουν περάσει τα μέλη του σταθμού ως υπεύθυνοι του καταστατικού. Δηλαδή, ένας αριθμό μελών που άλλαζε κάθε χρόνο μέσα από τη συνέλευση έμπαιναν ως υπεύθυνοι στο καταστικό του σταθμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν οι μπάτσει ζητούσαν το όνομα και μόνο ενό μόνο υπεύθυνου για να σκίσουν τη δίωξη, δυσανασχετούσαν όταν πληροφορούνταν ότι υπεύθυνη ήταν η συνέλευση και έπρεπε να σύρουν στα δικαστήρια κάθε φορά 10 με 12 άτομα. Οι κατηγορίε ήταν διατάραξη κοινή ησυχία στα τρίμερα, πολιοδομία, παράνομο κτίσμα η κεραία στην ταράτσα, παράνομη εκπομπή όταν δεν έχει καταθέσει τα χαρτιά για άδεια, αυσοκόλληση, εξύβραση και αντίσταση κατά τη αρχή. Η τελευταία δίκη για παράνομη λειτουργία εκδικάστηκε το Σεπτέμβριο του 2003. Because the gods, the saviads, I can't think so! Kill I can't think so! The yeah, yeah, nerds, yeah, yeah. I can't think so! I can't think so! Πάει σαν δωρεύα σου είναι δε, νεκρός, Κάθε τη δεξιά, Φιντάνα πηγού, Κάτσου, Σαφιάδε, Σιντά, Φιντάναρ, Βαδού, Περίδο, Περίδο, Φιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Σιντάναρ, Ή σου το αναφέραμε και προηγουμένως και έχει αναφερθεί και αρκετέ φορέ σε αυτά που μας είπες ε, κάνατε εκδηλώσεις κάποιες συναυλίε. Ε, τα τρίημερα τα, τα, τρί τα οποία τα ήταν πες μας και γενικότερα για τα τρίημερα το χαρακτήρα τους και τα λοιπά άλλα, και κάποιο που να έχει και πιο ξεχωριστή θέση κάποιο που θυμάσαι ας πούμε εσύ περισσότερο ή και γενικότερα πε μα για, για αυτές τις εκδηλώσεις που κάνατε ε, ήταν και σε συνεργασία και με άλλες ε, ομάδες. Ναι, ναι. Ε, κάποιες φορές ήταν σε συνεργασία με άλλες ομάδες. Κάποιες φορές ε, ε, όχι, ήταν μόνο της ε, η ουτοπία. Τα τρίμερα γινόταν ε, κάθε καλοκαίρι από το 1991 μέχρι το 1997. Το δεύτερο το Σαββατοκύριακο του Ιούνιου στο πάρκο των σκύλων της Νέας Παραλίας εκτός από τα δύο τελευταία που έγιναν στο πάρκο διοίκησης Πρασίνου της Νέας Παραλίας. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από μια πρόσκληση σε συλλογικότητες και ομάδες ώστε να γίνει πιο κατανοητό το περιεχόμενο και τις που υπήρχαν σε αυτά. Εναντιώνεται σε κάθε μορφή σε εθνικιστικές, ρατσιστικές, σεξιστικές, και πρακτικές. Δεν συνεργαζόμαστε με ιεραρχημένε οργανώσεις και με δημιουργούς που εμπορεύονται την έκφρασή τους. Σκοπός των όλων μέχρι στιγμής τριμέρων είναι τόσο η παρέμβαση στη πόλη όσο και η συνάντηση και επικοινωνία ατόμων και συλλογικοτήτων με αυτόνομο, ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό λόγο από όλη την Ελλάδα και ενίοτε από το εξωτερικό. Με αυτή την έννοια η συμμετοχή του καθενός καθεμίας είναι εσπρόδεκτη και ειδικά στην περίπτωση που άτομα θέλουν να παρουσιάσουν υλικό που έχουν παράγει, επεξεργαστεί ή επιλέξει πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα. Και για αυτό το λόγο, αν η συμμετοχή σα συνιστάτε σε κάτι παραπάνω από την ατομική σας παρουσία ή θέλετε κάποιο συγκεκριμένο είδους βοήθεια, φιλοξενία, πρακτική βοήθεια για το υλικό ή το χώρο στο πάρκο, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν υπήρχαν και κάποιες συγκεκριμένε θεματικές, όπως, να πω κανένα δυο... Ε... Ναι, ναι. Για ένα δίκτυο αντιπληροφόρηση, ρατσισμός, ξενοφοβία, εθνικισμό, πόλεμο, πρόσφυγε, η πραγματικότητα σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, από τη κρίση στην αντιδιάθρωση, η κοινωνία στο στόμα του νεοφιλελευθερισμού, ο πολιτισμό εκμετάλλευση, κοινωνία τη αυτοργάνωση, αυτό το τελευταίο είχε να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα του 96, σεξισμό, μέσα μαζική μετάδοση εντολών, σχετικά με συνεργασίε που με ρώτησε. <Συσσύν> 91, 92 και 97, μαζί με το Ράδο Κιβωτός. 93, μαζί με την πολιστική ομάδα Άνοιξη Σκοπιδότοπο από το κατελημένο στέκι στο βιολογικό, η οποία ήταν η συνέχεια της ομάδας 3x4 που έκανε συναυλίες στο κατελειμμένο στέκι της παλιά φιλοσοφικής σχολής. 96, συνεργασία με την κατάληψη της Βίλας Βαρβάρας και στη διοργάνωση της συζήτησης με θέμα Ισπανία 36, η επανάσαση 60 χρόνια μετά, στην οποία φιλοξενεί το αγωνιστή της Ισπανικής επανάσασης Αμπέλ Παθ, ο οποίο παρουσιάζει το τότε νέο του βιβλίο σε συνεργασία με την εφημερίδα Α. Τα τρή του, 90, 94 και 95, τα έκανε μόνη τη. Το ράδιο τοπία οποία είσαι καταφέρει να σπάσει την ψυχρή στάση πομπού δέκτη, δηλαδή την απόφαση που χώριζε αυτούς που ακούγανε και αυτούς που μιλούσαν πίσω τα μικρόφωνα.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 Κόσμος και εκτός της Σαλονίκης, που δεν ήταν στη συνέλευση του σταθμού συμμετείχε ενεργά στα κουβαλήματα και τις αγκαρίες που ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Τα σπίτια των μελών γινόταν ανοιχτοί ξενώνε, έπαιζε συλλογική κουζίνα για τους φιλοξενούμενους και ομάδες που δουλεύανε διάφορα ζητήματα ερχόταν στα τρίμερα για να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν τη δουλειά τους. Αυτή η σχέσεις σχέση είχε εκτός των άλλων και θετικό αντίκτυπο στις πορείες, ώστε να συμμετέχει κανοπτικός αριθμός φίλων και συμπαραστατών κάθε φορά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που έκλεισε η του σταθμού, οργανιζόμασταν ακριβώς για την κατάρρηση αυτής της σχέσης, δηλαδή πομπού δέκτη. ενδιαφέρουσες σε πληροφορίες και γενικότερα βλέπω εγώ πούμε ότι υπάρχει α, και μία συνέχεια ιστορικά ε, στα μέσα διπληροφόρησης στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, ειδικά αυτή η τελευταία έκφραση που είπες να σπάσουμε τις σχέσεις που Δέκτη ε, επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια ε, από τα μέσα Το άλλοτε το καταφέρουν άλλοτε προσπαθούν και εσύ, ας πούμε, ως άνθρωπος που έχει ζήσει αυτήν την ε, εποχή του ραδιοτοπία, ως μέλος του, ε, και με πολύ έντονες ας πούμε, αναμνήσεις, πώς, ε, πώς βλέπεις, ας πούμε, τα σημερινά αυτοργανωμένα εγχείρηματα, δεν χρειάζεται, ας πούμε, α, να έχουμε και πολλά πράγματα, γιατί είναι και μια θεματική, η οποία έχει συζητηθεί αρκετές φορές, αλλά βλέπεις μια ιστορική συνέχεια, ας πούμε, να το πούμε κάπως έτσι, σε αυτά τα εγχείρηματα, από τότε μέχρι σήμερα. Κοίταξε... Νομίζω ότι είναι αρκετά ευτυχές το γεγονός, το ότι, εξου, το ότι υπάρχουν, στο παρελθόν νομίζω περισσότερα, αλλά και τώρα υπάρχουν αρκετά ε, αδελφά, συντροφικά μάλλον, είναι η πιο σωστή έτσι λέξη, ε, ραδιόφωνα, πανελλήνια. Ότι δεν ε, έχει σταματήσει να υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο είχε ξεκινήσει αρχές η αίτης, προείπα. Εδώ πέρα βέβαια όμως υπάρχουν... Ε, Κάποιες έτσι διαφορές, να το πω, ότι την εποχή στην οποία είχαμε εμεί τους σταθμούς αυτούς και κοινοποιόμασταν, μιλούσαμε για, για τα FM, πράγμα το οποίο από μόνο του ε, είχε κάποια άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή η τεχνική υποδομή, τα, τα συχνά προβλήματα πιο εύκολη ας πούμε κάτω στολή, το πόσο άλλο μας άκουγε ή άλλη στην κουζίνα ή στη δουλειά κτλ, κτλ. Δηλαδή από τη μία ήταν κάπως πιο πρωτόγωνα τα μέσα, από την άλλη ήταν πιο άμεση η επαφή, η επικοινωνία. Ε, η τωρινή τεχνολογία δίνει τη μια ηταν καπως πιο πρωτογωνα τα μεσα απ' την αλλη ηταν πιο αμεση η επαφη η επικοινωνια η τωρινη τεχνολογια δινει το τη δυνατοτητα ε, να μας ακούνε σύντροφοι στην Ιαπωνία και στο Μεξικό ας πούμε ε, αναπάσα πάσα στιγμή με, με πολύ χαμηλότερο κόστος και με πολύ λιγότερη έτσι, δουλειά αν, αν μου επιτρέπετε ας πούμε ε, ένα παράπονο κάπω έτσι το οποίο θα έβαζα το οποίο όμως ε, το, το, το βάζω περισσότερο ε, φιλικά και όχι με αρνητική έτσι, κριτική είναι νομίζω ότι ε, τα τελευταία χρόνια από τα ραδιόφωνα αυτά τέλος πάντων και είναι λύπη η απέφθυση περισσότερο προς, η κοινωνική απένθυση προς ε, μεγαλύτερες μερίδες μερίδε, κοντινέ του κόσμου. Δεν μιλάω για μένι στην καταστάσει, δεν μιλάω για πράγματα τα οποία μπορούν να, να, να τα αλλάξουν προκειμένου να ανεβάσουν την κροματικότητά του. Αλλά τον έχουν έτσι μια πιο κοινωνική απένθυση, να έρχονται έτσι, σε μια έτσι πιο κοντινή, πιο δραστήρια άμα θέλει ας πούμε σχέση με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια αλληλεγγύη, μια αμοιβαιότητα κινήσεων πάνω σε κάποια κοινά ζητήματα ε, αυτό δηλαδή περισσότερο το βλέπω ότι πρέπει ο άλλος να έχει ανοιχτό τον υπολογιστή του για να το ακούσει ε, σε αντίθεση με το παρελθόν ας πούμε που ήταν κάπως διαφορετικά και τι έχει να κάνει και να, σε σχέση με, το, με την απένθυση με την κοινωνικότητα που έχει το κάθε εγχείρημα Ωραία. Πολύ σημαντικά. Αυτές οι παρατηρήσεις όντως έχουν γίνει θέμα συζήτησης από όσο θυμάμαι και εγώ προσωπικά πολλά χρόνια μέσα στα αυτοργανωμένα εγχειρήματα και τα ραδιόφωνα και τα υπόλοιπα και εμείς ας πούμε, από την πλευρά μας στο alerta.gr προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ας πούμε, να, να κάνουμε την κοινωνική απεύθυνση ας πούμε, να μην είμαστε και ένα μέσο ας πούμε, για τους ε, λίγους. Θεωρώ ότι εκεί πέρα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που πρέπει α, να κερδιθεί. Φυσικά, α, το κάθε μέσο στην εποχή του χρησιμοποιεί διαφορετικού τρόμψης για να το πετύχει αυτό. Ε, τώρα, ε, πέρα από μέλος φυσικά του ραδιοτοπία, όπως είπαμε και στην αρχή ε, που σε προλόγησα, ε, είσαι και αυτό ουσιαστικά που ε, διχειρίζεται, που εκδίδει το φάνζιν ε, τα κουρέλια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, ξέρω ότι έχεις μιλήσει και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα αρκετές φορές, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να μας πεις κάποια πράγματα και γι' αυτό. Ε, σε τι συνίσταται, ε, τι, τι είναι για σένα πούμε, τα κουρέλια, ρε παιδί μου, τι είναι για τον κόσμο, ε, πώς ξεκίνησε λίγο έτσι κάποια πράγματα να μας πεις, σήμερα πώς συνεχίζει. Οκ, okay, τα κουρέλια λοιπόν ήταν... Ε... Η, η εκπομπή που έκανα εγώ, έτσι λοιπόν την εκπομπή που έκανα εγώ μέσα από το ράδιο Ουτοπία κάθε Τετάρτη 8 με 10 για 9 χρόνια συνεχόμενα, οκ okay. εκτός από καναδιό τετάρτη του Αυγούστου. Ε, ήταν ε, έτσι από τις πιο διαχρονικές εκπομπές. Η θεματική της εκπομπής θα πρέπει Περισσότερο θα την έλεγα μια πολιτικοποιημένη ψυχαγωγία, να το πω κάπως έτσι. Ε, περισσότερο στο κρατήριο του πανκ, του hardcore, σκα, ε, με διάφορους έτσι φιλοξενούμενους και φιλοξενούμενες από διάφορες πόλεις εντός και εκτός Ελλάδος. Αρκετοί έτσι ανθρώποι είχαν συνεργαστεί ε, για να βγαίνουν διάφορα ζητήματα μέσα από αυτήν την, την εκπομπή και παράλληλα εκπομπή... Ε, ε, για να επεκτείνει άμα το द, π, τη σχέση της στη κοινωνικότητά τη, αλλά και για να μπορέσει να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο στα έξοδα του σταθμού έκανε διάφορες εκδηλώσεις η εκπομπή αυτή οι εκδηλώσεις αυτές γινόταν ή ε, ε, στο κατελειμμένο στέκι στο βιολογικό το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα μετά από 30 χρόνια είτε στην κατάληψη Βίλα Βαρβάρα ε, σε όλες αυτές οι εκδηλώσεις συμμετείχαν διάφοροι σύντροφοι και συντρέωσες οι οποίοι δεν ήταν μέλη του σταθμού ή τουλάχιστον όχι μόνο μέλη του σταθμού. Ε, δηλαδή θεωρώταν έτσι μια κοινά αγαπημένη εκπομπή με έτσι δυναμικές ε, ε, στιγμές, άλλες φορές ευτυχέ, άλλες φορές δυσάρεστες. Όταν λοιπόν... Ε, Αποφασίζουμε και κλείνει το ραδιοτοπία. Ε, εγώ εξακολουθούσα να έχω τη διάθεση προς επικοινωνία. Δεν μου άρεσε η ιδέα το ότι αυτό ήταν τώρα, Οκ, okay, πάω σπίτι μου ή να ψάξω τέλος πάντων να, να κάνω κάτι άλλο προκειμένου το να, να καλύψω αυτό το κενό. Θέλησα να συνεχίσω πούμε, με, κάπως με τον ίδιο τρόπο. Ε, έτσι αποφάσισα με, Μετά από δύο χρόνια Αν θυμάμαι καλά το κλείσιμο του το Τοπία Να ξεκινήσω να βγάζω Τον φαζίν που βγαίνει ακόμα και σήμερα ε, Εδώ και 20 χρόνια Περίπου δηλαδή με το ίδιο όνομα Γι' αυτό και το πρώτο τεύχος Είχε τα κείμενα μαζεμένα όλα Και τις αφήσει Των ε, εκπομπών από τα κουρέια Σταδιακά βρήκε τον δρόμο του Άρχισε ε, ε, έτσι να, να συμμετέχει κι άλλος κόσμος μέσα σε αυτά με τον δικό του τρόπο, δηλαδή ζωγράφοι, ε, το πω, ε, άνθρωποι που κάνανε τατού ε, μετά από βραδινές ονοποσίες, φιλοσοφίες οι οποίες βγαίνανε με κάποιες βοήθειες, ε, το, το φαζίνε κουρέλια, θα το χαρακτήριζε σαν μια πολιτική λογοτεχνία. δηλαδή. Τα 2,5 τρίτα των ιστοριών των οποίων περιγράφονται εκεί μέσα είναι πραγματικά γεγονότα μέσα από την προσωπική μου ματιά και μέσα από τις σελίδες του φαίνονται διάφορες καταστάσεις και αγαπημένα πρόσωπα ή δύσκολες καταστάσεις, όχι ιδιαίτερα οι οποίες έχουν σημαδέψει και της σελίδης του περιοδικού και δρόμους της πόλης αυτής και διάφορες χρονολογικέ καταστάσεις. Ε, σε όλη αυτή την περίοδο ε, διάφοροι ανθρώποι έχουν βοηθήσει είτε οικονομικά είτε με τη διανομή είτε με, την, με το συντακτικό είτε με, με τα σχέδιά τους στο, στο να καταφέρει να ξεκολουθεί και να υπάρχει ακόμα και τώρα μετά από 20 χρόνια έτσι, ζωντανή αυτή η έκδοση. Ναι, είναι μια έκδοση η οποία ε, τουλάχιστον στη πόλη της ας πούμε, που ζούμε εμείς και που ζω εγώ και μπορώ να έχω καλύτερη εικόνα γι' αυτό είναι μια έκδοση πολύ αγαπητή, δηλαδή την περιμένει ο κόσμος ε, πότε θα βγει το επόμενο τεύχος και μάλιστα υπάρχει και ανταπόκριση και σε κάποιες εκδηλώσεις που έχεις κάνει κατά καιρούς, σε κάποια στέκια σε κάποιες καταλήψεις, πάντα υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, είτε να έρθει και όχι μόνο να πάρει το τεύχο στα χέρια του, να το διαβάσει, να, να ακούσει την παρουσίαση. Ε, βλέπω και ανθρώπους να σου προσωπικά και προσωπικά ας πούμε, στις ε, εκδηλώσεις μετά. Αυτό είναι κάτι πολύ ευτυχές, ας πούμε, και δείχνει... Για μένα, που βλέπω μεγαλύτερου ανθρώπου σε ηλικία να έρχονται να σου μιλάνε μέχρι τι νεότερε ηλικίε που να έρχονται να παίρνουν το τεύχο στα χέρια του, δείχνει μια συνέχεια κι αυτό. Ότι υπάρχει μέσα στον χρόνο, από το ραδιόφωνο ακόμα και μέσα στο φάνζιν, υπάρχει μια συνέχεια, μια αλληλουχία, κάπω. Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτή η ζεστή ανταπόκριση του κόσμου σε όλη αυτή τη διάρκεια του, παρόλο που κάποιοι από του πρώτου φίλου πλέον δεν, δεν ξέρω εγώ πούμε αλλά και καινούργοι φίλοι έχουν προσθεθεί σε αυτό το ταξίδι και ορισμένοι έτσι πιο διαχρονικά. Με κάνει έτσι να, να πιστεύω, να, να, να πισμώνω σε αυτή την έκδοση και να συνεχίζω ε, να, να κυκλοφορώ όταν πιστεύω εγώ το ότι έχω κάτι έτοιμο για να, για να κυκλοφορήσει, να μοιραστώ κάποια συναισθήματα, κάποιες σκέψεις μαζί με τους ανθρώπους. Νομίζω ότι... Εκτός αυτά που είπε είναι το ότι ε, έχει να κάνει με μια διοίκηση, δηλαδή ότι είναι λογοτεχνικό, ότι είναι πολιτική λογοτεχνία. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή, η οποία παίρνει κάποια, ε, παίρνει κάποια πράγματα και τα βγάζει από κάποια μορφή μανιφέστου του, οπότε αυτόματα υπάρχει μια ξύλινη γλώσσα ή μια καθαρά πολιτική απένθηση. Αρκετό κόσμο και κορίτσια, και αγόρια, και το τρίτο φύλλο, ε, με έχουν πει το ότι έχουν δει τον εαυτό τους εκεί μέσα να ταξιδεύει δε, δε, Να φωτογραφίζεται δηλαδή χωρίς εγώ να τους, τους γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους Και αυτή η αμεσότητα του λόγου και η ευθύτητα ε, με τις διηγήσεις του δρόμου ε, Με τον τρόπο αυτόν τέλος πάντων το κάν, Τους κάνει να το αισθάνονται δικό τους ε, Πράγμα το οποίο βοηθάει πολύ στη συνεχιά της αντίθεση με μια μακροβιότερη ομάδα, ομαδοποίηση η οποία θα έχει να περάσει πολύ πιο δύσκολους σκοπέλους ώστε να καταφέρει να, να διατηρήσει αυτό το, αυτό το πρόσωπο. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και συζητάμε και έχει αναφερθεί και είναι, είναι φανερό και μέσα... Τόσο και από το fanzine όσο και από το περιεχόμενο των εκπομπών που έκανες παλαιότερα. Α, πολύ μεγάλο ρόλο α, στο, στην πορεία σου, α πούμε, παίζει ε, και το punk. Το punk, το DIY κτλ. Α, πέρα τώρα από κάπως τετριμένα συνθήματα κτλ., ε, θα ήθελα να μου πει δύο λόγια στη σχέση με το μεγαλώνοντας σε, σε μια εποχή, α πούμε, και ζώντα μια εποχή που α, ξέσπασε αυτό το κίνημα, όπω να το πούμε, ε, το κύμα. Ε, όπως, το απο, όπως θα το αποκαλέσει ο καθένας ε, του ΠΑΝΚ ε, ζώντας αυτή την εποχή πολύ έντονα ζώντας την και μέσα από ε, μετά από κάποια χρόνια και μέσα από πομπούς που μπορούσες να εκδηλώνεις ε, αυτό το, το ενδιαφέρον και την ενασχόληση με αυτό ε, από τότε και σε σχέση μέχρι και σήμερα υπάρχει κάποια α, συνέχεια βλέπεις σήμερα να συνεχίζεται κάτι από αυτό το κίνημα, το κύμα, το οτιδήποτε και πώ το βίωσες εσύ τότε σε σχέση με το πώ το βλέπει σήμερα, α πούμε. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι ενιαίο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το πανκ, για το οτιδήποτε ω ένα ενιαίο σύνολο. Με, με άλλους ορισμού θα μιλούσαμε ίσω παλαιότερα και για το DIY και για το οτιδήποτε σε σχέση με σήμερα, αλλά πε μου, α πούμε, κάποιε σκέψει σε αυτό το ζήτημα. Okay. Ε, εντάξει, εδώ πέρα. Δυστυχώς πάλι θα πρέπει να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι, χρονική διαφορά το σήμερα με το τότε. Ε, να το πω, ε, το Pan και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το 82 ήταν πολύ δύσκολο. Ε, δηλαδή ο, ο κόσμος ήταν πολύ λίγοι αριθμητικά Είχανε βέβαια να μεταξύ τους σε, σε γενικές γραμμές μια έτσι μεγάλη αλληλεγγύη. Αλλά αν ε, αποδεχτούμε δυστυχώς ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια φασιστούπολη και ιδίω εκείνη στα ε, αρχές ε, 80's ε, ε, ε, που ήταν τότε ακόμα υπέν, Χρυσή Αυγή, και ο πατριοτισμός, πόσους πολλές εκκλησίες έχει αυτή η πόλη, Βυζαντινές κτλ. Ήταν ένα έτσι δύσκολο ε, το να, το να είσαι στην ηλικία 16, 18, 22 χρονών και να κυκλοφορείς ε, στους, στους, ε, στους δρόμους αυτής της πόλης. Ακόμα και τότε, λόγω της ανάγκης της επιβίωσής μας, καταφέραμε και κάναμε τις ναυλίες μα. Είχαμε κάποια έτσι, στέκια σε συγκεκριμένα έτσι, μέρη, συγκεκριμένες τοποθεσίες, τα οποία χαρακτηριζόταν η δικιά μα παρουσία. Οκ. Okay τα οποία σταδιακά βέβαια όλα αυτά, περισσότερο λόγω ε, των επιλογών των ανθρώπων που μεγαλώνε ηλικίε σε συνδυασμό με την κρατική καταστολή, βλέπει την επιχείρηση αερετή ή την άλλη που έχει να κάνει επίσης με κρατική καταστολή τη διοχέτευση μεγάλων δόσεων ε, ναρκωτικών, περισσότερο πρέζα στις εποχές εκείνης, όλους αυτούς τους απελευθερωμένους τόπους, ε, κατέστρεψε Αρκετό κόσμο, άλλους στα νεκροταφεία, άλλους σε, σε σπίτια μέσα στο κατεστημένο και κάποιοι λίγοι εξακολουθούν να κυκλοφορούν ή τώρα κάπως πιο ε, σπάνια, κάποιοι έτσι λίγο πιο, πιο δυναμικά. Ε, υπάρχουν, υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι σε αυτή τη διαδρομή του πάνκροκ ε, στη Θεσσαλονίκη. Από εκείνα τα πρώτα χρόνια του 80-82 με τώρα του 2021 που έχουμε, ε, υπήρχαν και στεναθλιβερές στιγμές ε, με τον τρόπο με τον οποίο ετελευανόταν και διαχειριζόταν ε, ο καθένας, ε, τα πιστεύω του, ε, τον χώρο του άμα θέλεις. Οκ, ε, είναι. Okay, Σε γενικές γραμμές νομίζω όμως ότι έχει βαδίσει ε, αρκετά καλά έχει αφήσει κάποιες παρακαταθήκες σε αυτή την πόλη, τουλάχιστον στου ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια πολιτικά προτάγματα, βάζουν το μυαλό τους στο να σκεφτούν, να ζυγίσουν κάποιες καταστάσεις και όχι στου ανθρώπου οι οποίοι έρχονται καθαρά για το ψυχαγικό και μόνο κομμάτι. Ε, νομίζω ότι ακόμα και τώρα το κίνημα εδώ πέρα στην πόλη είναι αρκετά δυναμικό, έχει χαρακτηριστικές στιγμές να προσφέρει ε, και στον χώρο γενικότερα, αλλά και στο ψυχολογικό κομμάτι μέσα από τους δικούς του όρους. Βλέπει π.χ. το τελευταίο διάστημα στο βιολογικό ας πούμε, okay, στο κατελημένο στέκει του, του βιολογικού, με τα αντίστοιχα συγκροτήματα, τα οποία θεωρούν πλέον εδώ και 15 να πω, χρόνια ε, δεδομένου ε, Τον τρόπο γραφής Δηλαδή η στοιχουργική Απένθυση έχει κάποια Στάνταρ μοτίβο από τη μία αυτά μπορεί να Κατατούν λίγο έτσι βαρετά Από την άλλη είναι τα πάγια Χαρακτηριστικά ας πούμε Μιλάω για τη συνθητική πλειοψηφία Γιατί υπάρχει και το mainstream punk rock Όχι μόνο εδώ πέρα αλλά Παγκόσμια θα έλεγα ε, Νομίζω αυτό δηλαδή Το ότι το έχει βαδίσει Αρκετά καλά ε, αυτό το οποίο λείπει θα έλεγα Αλλά είναι και οι συνθήκε αρκετά δύσκολες Είναι το ότι να, να καταφέρνανε να υπήρχε έτσι Σε αυτήν την ε, όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκη Έτσι περισσότερη χώροι να το πω Με αυτό το κομμάτι συνολέας αυτοδιάθεσης ας πούμε Και να μην αναλώνεται μόνο τόσο στο ψυχαγωγικό κομμάτι ε, Υπάρχουν πάντως ε, και πο, καλά παραδείγματα τα οποία, τηχώς το, το τελευταίο διάστημα λόγου του κορονοϊού ε, έχει σακατέψει, έχει κλείσει, έχει οδηγήσει εγκλισμό για το κόσμο. Ε, πιστεύεις ότι το πανκ, τώρα ίσως φανεί λίγο τριμμένη η ερώτηση, αλλά θα το πω, ας πούμε, α, πιστεύεις ότι το πανκ, ας πούμε, ως περιεχόμενο, Uh, πέρα από το, τη μουσική αυτή καθ' αυτή, το είδος μουσικής τα περιεχόμενά του, ο τρόπος που οργανώνεται uh, ο τρόπος που που βγαίνει προς τα έξω που έχει να δώσει ακόμα και σήμερα που είμαστε το 2021 και η πιο underground, ας πούμε, κουλτούρα, οτιδήποτε, μπορεί να έχει πάρει διάφορα μονοπάτια. Πιστεύεις ότι το punk ας πούμε, σαν κίνημα έχει να δώσει ακόμα και σήμερα ε, στο κίνημα πράγματα πολιτικά, ριζοσπαστικά. Ε, υπάρχει χώρος για αυτό, ας πούμε. Εγώ λέω ότι, ε, εντάξει, σίγουρα το punk από τότε που είχε ξεκινήσει στην Αγγλία, ας πούμε, με, με τους πίσους και με τους κλάσει μετά με τους κράτου και όλα αυτά, που είχε δημιουργήσει μια κοινωνική έκρηξη, που σαφέστατα και είχε πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία είχαν να κάνουν και με τον πολιτισμό εκάστοτε ε, μέσα σε, όλα, σε όλο αυτό το ταξίδι που έχει κάνει μέχρι και τα σήμερα έχει φάει τα παιδιά του έχει αντιφάσκει, έχει συμβιβαστεί έχει βγει μέσα από διάφορα τέλματα πιο δυνατό ορισμένες φορές για να δώσει τη σκητάλη του σε καινούριε προτάσεις ε, νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια διαδρομής, αυτό το οποίο κρατάει το πανκρόκ, το, το κίνημα ζωντανό, είναι το πάθος των ανθρώπων ε, να καταφέρουν να το διατηρούν ζωντανό μακριά από καταστάσεις ε, οι οποίες ε, φλερτάρουν με την προβληματικότητα, φέρουν σε συμβιβασμούς. Ε, νομίζω ότι έχει όλη τη δυνατότητα αν... Τα ίδια μέλη, δηλαδή οι ίδιοι ηθείοντε, να του πω κάπω έτσι, θελήσουν να διατηρήσουν ζεστή τη φωτιά έτσι, αυτή της αντίσταση, τη επαναστατικότητα και όχι του συμβιβασμού μέσα από, τα, από τη μεγάλη μαζικότητα, μέσα από, από τι οικονομικέ ανταμοιβέ. Από εκεί και πέρα δεν είμαι εγώ αυτό ο άνθρωπο ο οποίος θα καταστήσει ποιο είναι ο σωστό και ποιο είναι ο λάθο. Εγώ μιλάω έτσι όπω είχα αντιληφθεί το punk rock σε όλη αυτή τη την διαδρομή και αν λέω ότι το punk rock έχει να δώσει κάτι είτε στους νεολαίους είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει να κάνει ακριβώς αυτή η ταύτιση με τον δρόμο έχει να κάνει ακριβώς αυτή η σύγκρουση με το κατεστημένο, με την φτώχεια, με την ανισότητα, με τον ρατσισμό με όλες αυτές τις συνθήκες, οι οποίες δυστυχώς σε όλο αυτό το πέρασμα του χρόνου δεν έχουν αλλάξει, σε αντίθεση με ένα κομμάτι πρόνησης των τροφων που κοραστήκαν οι άνθρωποι στη διαδρομή, επελέξαν να ακολουθήσουν άλλα μονομάτια. Και σαφέστατα υπήρχαν πάντα και οι άνθρωποι που εξ αρχής ήταν στην mainstream κατάσταση, Στου οποίου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε κάτι σχετικά με αυτό. Ένα που ήθελα να σε ρωτήσω, όχι σε σχέση με το DIY, αλλά σε σχέση με τα κουρέλια. Είναι, ετοιμάζεις κάτι, κάποιο τεύχος επόμενο στα κοντά, ή είναι ακόμα πιο, το, το προηγούμενο είναι ακόμα σχετικά φρέσκο. Κοίταξε, το, το τελευταίο τέύχο έχει περίπου 1,5 χρόνο το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Οκ. Ε, okay, είναι το Forever Young, Forever Punk, το οποίο κατάφερε και γεννήθηκε στην έναρξη του κορονοϊού στην Ελλάδα έκτοτε έχει ταξιδέψει όσο μπόρεσε να ταξιδέψει ο κορονοϊός και όλες αυτές έτσι οι ψυχοφθόρες καταστάσεις έχουν παγώσει διάφορα πράγματα και κοινωνικές συνευρέσεις και συναισθήματα Πράγμα το οποίο θέλω να πω ότι έχει δυσκολέψει και την τη ε, δική μου και την γραφή ε, σε αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά που τελειώνω ένα τεύχος, ε, η, μένει πάντα ένα κομμάτι το οποίο είναι ο οδηγός για το επόμενο τεύχος, δηλαδή κάθε φορά μένει και ένα μένουν κάποιες σελίδες, κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις ε, κατεγραμμένες οι οποίες είναι ο σπόρος για την επόμενη έκδοση. Ναι, υπάρχουν ναι, αυτοί οι σπόροι, υπάρχουν αυτές οι ιδέες, απλώς δεν έχω καθίσει μέχρι στιγμής να ξεκινήσω τη σύνταξή τους, για να για να κυκλοφορήσει. Ωραία. εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αυτό είναι είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τους ανθρώπους που γενικά θέλουν να διαβάζουν τα κουρέλια από την άποψη ότι, ότι υπάρχει ένα υλικό, υπάρχει μια αφετηρία από την οποία α, θα ξεκινήσεις να, να συντάσεις τα επόμενα. Ε, είναι θετικό αυτό. Ε, νομίζω κάτι τελευταίο και εντάξει μπορούμε να το κλείσουμε ε, επειδή με ρώτησε και για τον DIY πριν και σε σχέση άμα θέλω εγώ να προσθέσω κάτι. Ε, κάτι που το σκέφτομαι και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά ε, θεωρεί ότι ένα DIY συγκρότημα θα πρέπει να βάλει τώρα είναι και μια ερώτηση που άμα να δεν ξέρω αν είχε και προετοιμασμένος θα θέλει να βάλει μπροστά ας πούμε, θα πρέπει να βάλει μπροστά την περισσότερο το να, ε, να έχει τη λεγόμενη κοινωνική απεύθυνση στον κόσμο ούτως ώστε να πάρει, ε, ε, δεν εννοώ καταργώντας, ας πούμε, τις αρχές του, αλλά ίσως προσπαθώντας είτε με την δομή του, με τον τρόπο που θα βγει προς τα έξω ο ήχος του κτλ, να προσπαθήσει να περάσει ε, κάποια μηνύματα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ούτως ώστε να του γεννήσει κάποιες ιδέες ή θεωρείς ότι περισσότερο θα πρέπει να αποφύγει να αλωτριωθεί από άποψη μορφής και περιεχομένου προκειμένου να κρατήσει κάποιες παραπάνω αρχές, ας πούμε, που στο, στο πιο μακροπρόθεσμο ίσως να είναι περισσότερο εκτιμητές. Ναι, κοίταξα να δεις. Η προσωπική μου άποψη είναι το ότι το πρόβλημα δεν είναι η μαζική απέμφθηση. Δηλαδή θέλω να πω... Δεν, ε, α, το ότι μας ακούει ή ότι έρχεται ε, για να μοιραστεί μαζί μας ε, στον χώρο που εμείς επιλέγουμε να μοιραστούμε τις ιδέες μας αρκετός κόσμος, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι είναι αρνητικό. Ε, από την άλλη λέω το ότι ε, δεν είναι όμως και αυτό το, το πρόσχημα ε, στο, στο να αλλάξεις του όρους της έκφρασής σου, ε, δηλαδή τι θέλω να πω, ε, αρκετά συγκροτήματα λέγανε ότι έχουμε πάει σε άλλη εταιρεία ή, ή, ή ότι παίζουμε σε μεγαλύτερα μέρη με μεγαλύτερους σπόνσορες επειδή θέλουμε να έρθει περισσότερος κόσμος άρα θα, περισσότερος κόσμος θα πάρει τα μηνύματά μας. Ε, δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο μέσα από συμβαστικούς, να το πω σε εισαγωγικά όρου, γιατί αν κάτι τέτοιο, εδώ και τόσα χρόνια που γίνονται ε, τέτοιου ίδιους, ε, να το πω, α, Τέτοιους είδου τέτοιους τέτοιου δεν έχει αλλάξει τίποτα στη δομή ούτε στη δομή των, των συγκροτημάτων αλλά ούτε και στην ε, κοινωνία ε, η οποία θρέφει, αν μου επιτρέπει, του στίχου ε, και το ύμα, το να το πω κάπω έτσι, των συγκροτημάτων. Δηλαδή, το ότι έρχονται α πούμε 5.000 άτομα για να ακούσουν ένα συγκρότημα δεν σημαίνει ότι αυτά 5.000 άτομα απαραίτητα έχουν φύγει διαβασμένοι, έχουν έρθει επειδή συμφωνούν με το συγκρότημα και θέλουν να βγουν έξω να καταλάβουν οι πόλη να αλλάξουν του όρου συνθήκε διαβίωση. δηλαδή θέλω να πω ότι αν βγάζει, αν αφοπλίζει ε, από, από το, το, το κομμάτι τη απένθησή σου του δικού σου όρου, ε, εσύ επιλέγει πιθανή αυτοί οι όροι. Okay, Αυτόματα, αυτό ε, καταντάει μετά κίνδυνο καταντάει στήρο Δε, δεν μπορεί να μεταφέρει να μεταδώσει αυτή τη σπίθα να το πω της, ε, της αντίστασης ε, να μην πω εξέγερες είναι μεγάλη λέξη της αντίστασης ε, έχει να κάνει καθαρά με το πως αντιλαμβάνεται το κάθε συγκότημα η κάθε συλλογικότητα ε, τη σχέση της με το υπάρχον δηλαδή Θέλω να πω εντάξει, οκ, okay, η ψυχαγωγία δεν σημαίνει ότι θα βλέπουμε ψυχαγωγία μόνο του εστρατευμένου συντρόφου και τι συντρόφισέ μα. Θα πάμε και σε κάπω πιο συμβατά μέρη. Οκ, okay, το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Αλλά το πώ εμεί επιλέγουμε να διαχειριστούμε τη δική μα τη δουλειά, τα δικά μα συναισθήματα, μέσα από τι όρου θα το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα, και προσπαθώντα παράλληλα να αφήσουμε και πόρτε ανοιχτέ στου ανθρώπου οι οποίοι γεροφέρουν από αυτό για του δικού του λόγου. Εντάξει, θέλω να πω ότι μην περιμένουμε και από τους 16χρονους, 18χρονους να έχουν λήξει όλα τα προβλήματα της ζωής τους μέσα σε αυτή τη τρέλα, μέσα σε αυτή τη τιμαστούρα, μέσα σε αυτόν τον έρωτα και να έρθουν σε μας, ας πούμε, έτοιμοι καταπτυσμένοι. Δεν πάει εκεί πέρα το θέμα. Αλλά νομίζω ότι το, το σημαντικότερο κομμάτι είναι το πώς θα προσεγγίσουμε αυτόν τον κόσμο, με τι όρους να έρθει σε μας και πώς εμείς θα το διαφυλάξουμε αυτό το πράγμα χωρίς να γίνεται ένα βαρετό, μίζερο και πένθιμο ε, πράγμα να πούμε. Αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Εκ μέρου, και όλων των μελών του alerta.gr και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συντρόφους και συναγωνιστές από το 1431, από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο οι οποίοι μας δάνεισαν εδώ το στούντι και τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό ώστε να μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα δυνατή. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Πολλούς συντροφικού χαιρετισμούς σε όλε τις φίλες, τις συντρόφισες και τους σύντροφους αλκοολικούς αδέσφατος του εμεί, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάρχουν και να αντιστέκονται με τον δικό τους τρόπο σε όλες αυτές τις γκρίζε πόλης, σε όποια γλώσσα και αν μιλάνε, σε ό,τι συνθήκες και αν έχουν να αντιμετωπίσουν. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους συντρόφους και συντρόφισσες.